Στοίχη 32-37, άγνωστος η ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. 32. Δια την ημέραν όμως και την ώραν που θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και οι κρίσει. δεν εξεύρει κανείς πότε ακριβώς τα είναι άφτεε, ούτε οι άγγελοι που είναι στον ουρανόν, ούτε ο Υιός ως άνθρωπος, παρά μόνον ο Πατήρ. 33. Να είστε προσεκτικοί και άγρυπνοι και προσεύχεστε διότι δεν εξεύρετε πότε είναι ο καιρό της Παρουσίας του Κυρίου. 34. Σαν άνθρωπος ξενιτευμένος που αφήκε το σπίτι του και έδωκεν στου δούλου δούλους του την εξουσίαν επ' αυτού και εις όρισε το έργο που θα κάνει και στον των έδωσε εντολή να είναι άγρυπνος και να περιμένει έτσι και ο Μεσσίας θα λείπει μέχρι τη δευτέρας παρουσίας του και στον καθένα από τους δούλους του εν εκκλησία έχει δώσει έργο να επιτελεί περιμένον την έλευση του Κυρίου του. 35. Γρηγορείται λοιπόν... Διότι δεν γνωρίζετε πότε έρχεται ο Κύριος της ηκίας. Θα έλθει το βράδυ ή τα μεσάνυχτα... ή όταν θα λαλούν οι πετινοί ή το πρωί. Δεν εξέβρεται πότε έρχεται ο Κύριος... είτε κατά τη δευτέραν παρουσία του... είτε κατά την ώραν του θανάτου εκάστο από σας. 36. Γρηγορείτε. μήπω έλθει ξαφνικά και σας έβρει να κοιμάστε. 37. Αυτά δε που σας λέγω... Τα λέγω διόλους τους μέχρι της Δευτέρας παρουσίας μου χριστιανούς. Σας επαναλαμβάνω και πάλιν. Γρηγορείτε.